τον του Πατρός και του Βασιλέ, φουράνι, παράκτη, το το Πανταχού και Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Να ρωτήσετε κάτι. Εσύ δέσποινα, δεν είσαι. Στι δύο ερωτήσει έχει μία δώρο, <Κι> Ναι. <Τι> Μιχάλη δεν ακούγεται, εντάξει τώρα ακούγεται. <Κι> να βγάζει <Κι> τι να κάνει. Να βγάζει την του Για να μπορούν κάπου να συνενοηθούν. Μάλλον σήμερα να κάνουμε κάποια διακοπή σε αυτά που λέγαμε και να ασχοληθούμε λίγο με το γεγονός των Χριστουγέννων. τον τη φάση του ζωής τον, τον έβγαλε ε, το παράδειγμα ή βαλετε την την την την την την τον την το την Ότι ναι αναφέρεται για να γίνει κατανοητό στον άνθρωπο από τη στιγμή που ο, ο, ο άνθρωπος επέλεξε να αυτονομηθεί των τον Θεό και να βρει τον δρόμο της ζωής της γνώσεως αυτόνομα αυτή ήταν και η πτώση του αυτός ήταν και ο χωρισμός του από τη στιγμή που ο άνθρωπος επέλεξε να εξαντικειμινοποιήσει την γνώση ξέχωρα από την σχέση έχασε την χαρά της κοινωνίας που είναι ο παράδεισος κανείς mm. λοιπόν ε, έρχονται η εκκλησία κάθε, εξαγιάζει κάθε τον χρόνο με το να μας υπενθυμίζει τα διάφορα γεγονότα της θείας οικονομίας, μας υπενθυμίζει όχι ως ανάμνηση το γεγονός των Χριστουγέννων αλλά και κάθε γεγονός για να μπορούμε να μετέχουμε σε αυτό να κοινωνούμε να συμμετέχουμε σε αυτό το γεγονός ο Χριστός ήρθε όχι για να μας διδάξει την ζωή όχι να μας ομιλήσει περί της ζωής αλλά να γίνει η ζωή μας. Δεν ανέχεται ο Θεός την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο και θέλει να του δώσει έναν καλύτερον παράδεισον με την ενανθρώπησήν του γίνεται ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός το μυστήριο της ενανθρώπησης είναι μεγαλύτερον από το μυστήριο της δημιουργίας με τη δημιουργία εκ του μη το μας παρήγαγε Εκ του μηδενούς δημιούργησεν ο Θεός τον κόσμο. Με την γέννηση, ο δημιουργός δέχεται να γίνει δημιούργημα. Ο άκτιστος να γίνει κτιστός. Είναι υψηλότερο μυστήριο από το γεγονός και αυτή της ίδιας δημιουργίας. Και έρχεται όχι απλά να μας επαναλύει, αποκαταστήσει τον παράδεισον αλλά να μας δώσει έναν μεγαλύτερον παράδεισο. Η εκκλησία με αυτόν τον τρόπο με την ενανθρώπιση του Χριστού δεν είναι ένα οργανισμός που θέλει να εξασκήσει ένα κοινωνικόν έργο ή έργο φιλανθρωπίας αλλά γίνεται το σώμα του Χριστού που μας προτείνει και μας προσκαλεί να ενσωματωθούμε, να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα και να γίνουμε μέλη αυτού του σώματος. Ο άνθρωπος ζώντας το κενό ζώντας την απουσία ζώντας τον θάνατον ζώντας την οδύνη της εξορίας από τον Παράδεισο και τη ζωή επιχειρούσε να βρει τρόπους να κατακτήσει αυτόν τον Παράδεισο. Ό,τι κι αν κάνει ο άνθρωπος, ό,τι κι αν έκανε ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να κατακτήσει να γευτεί αυτή τη δυνατότητα. Πάντες ήμαρτον και ειστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όσο ικανός και αν είναι άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό. Δεν μπορεί να αποκτήσει δυνατότητα σχέσεως είναι πέρα από τις δυνάμεις του ανθρώπου η αποκατάσταση της διασαλευθής σχέσης του με τον Θεό αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος το κάνει ο Θεός συγκαταβαίνει ο Θεός στον άνθρωπο ο άνθρωπος έχασε με την έξω σύντο από τον Παράδεισον την δυνατότητα θεώσεω του. Την δυνατότητα να γίνει Υιός του Θεού. Για να γίνει αυτό και για να μπορέσει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος δεν είναι στι δυνατότητες του. Ούτε η ευφυΐα του, ούτε ο πολιτισμός του, ούτε η τεχνολογία του. Ούτε η αρετή του, ούτε η άσκηση του είναι, του δίνουν την δυνατότητα και το σκαλοπάτι που να μπορέσει να γίνει Υιός του Θεού. Αυτό που δεν κάνει ο άνθρωπος το κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός, γίνεται Υιός του ανθρώπου για να γίνει ο Υιός του ανθρώπου Υιός του Θεού. Γίνεται Υιός του ανθρώπου, ο Θεός, για να μπορέσει να κάνει τον άνθρωπον ιόν του Θεού. Να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα σχέσης, κοινωνίας και ένωσης με τον Θεό. Και ο τρόπος που επιλέγει είναι ακριβώς αυτό. Να γίνει άνθρωπος για να κάνει αυτό που δεν μπορούμε εμείς. Να μας ανεβάσει δηλαδή στον ουρανό. Αυτή η θεολογική σχέση, θέση είναι η υπέρβαση της ηθικής τάξεως της ζωής μας. Μιας ηθικής που μέσα από την άνθρωποκεντρικότητά της προσπαθεί να καλύψει το κενό αυτή την έλλειψη, την υπαρξιακή του να μην έχουμε κοινωνία και σχέση με τον Θεό. Δεν μας καθιστά κοινωνούς του Θεού η αρετή μας, αλλά η συγκατάβαση του Θεού. Η αρετή μας διαφυλάσσει αυτή τη συγκατάβαση και σχέση. Δεν είναι δική μου δύναμη, δεν είναι δική μου αρετή, δεν είναι δική μου προσπάθεια που με ικανώνουν να ανέβω εις τον ουρανόν, αλλά είναι η συγκατάβαση και η ταπείνωσης του Θεού που γίνεται αυτό που είμαι για να με πάρει από το χέρι και να με ανιβάσει ανε, κοντά του και να έχω αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η θέση, η θελογική θέση, έχει και πρακτικό αντίκρισμα. Αν συνειδητοποιήσει αυτό το ήθος ο άνθρωπος, πλάθεται ζυμώνεται και έχει ανάλογη πρακτική έκφραση όταν δηλαδή ο άνθρωπος διαπιστώσει το μέτρο το δυνατοτίτον του και η έξοδος από το αδιέξοδόν του είναι έξω από αυτόν αλλά είναι υπόθεση συγκατάβασης ο άνθρωπος αυτός εκπολιτίζεται στο ήθο της συγκατάβασης. Αν ο άνθρωπος πιστέψει ότι ο παράδεισος η σχέση του με τον Θεό είναι υπόθεση της δυνάμεώς του της αρετής του που αυτή η δύναμη και αρετή στην εκκλησία παίρνει τη μορφή της ηθικής και στον κόσμο τη μορφή της τεχνολογίας. Τότε ο άνθρωπος πλάθεται στον πολιτισμό της δυνάμεως, της ισχύω. Αυτό πρακτικά σημαίνει επιλέγει το δίκαιο και όχι την αγάπη. Επιλέγει την επιβολή και την κυριαρχία και όχι τη συγκατάβαση την επίει και, και τη συγγνώμη. Οτιδήποτε λοιπόν θεολογικό δεν είναι τυχαίων ούτε φιλοσοφική έννοια αλλά δεν έχει πρακτική δυνατότητα. Το πρώτο λοιπόν και σημαντικό της γέννησης του Χριστού είναι η συγκατάβαση. Η συγκατάβαση είναι έννοια που οφείλει ο άνθρωπος του Χριστού να κυριαρχείται από αυτήν. Δεν μπορείς να λέγεσαι χριστιανός ή ότι είσαι μέσα στο πλαίσιο της χαρίτος και της αγάπης του Θεού εάν δεν λειτουργείς με αυτόν το όπλο της συγκατάβασης. Θέλει να εξετάσει ο άνθρωπος τον εαυτόν του εάν είναι του Χριστού να ψάξει εάν είναι άνθρωπος συγκαταβάσεως τι σημαίνει αυτό; δεν μένω στις δικές μου δυνατότητες αλλά εν κύπτω στην αδυναμία στην δυνατότητα του αδελφού μου δεν θέλω να γίνει αυτό που εγώ γνωρίζω ως σωστό αλλά δέχομαι να είναι αυτό που είναι στα όρια της ελευθερίας του και όταν αυτός είναι έτοιμος ας αποφασίσει εφόσον οριμάσει μέσα του η δυνατότητα να Φτάσει και σε αυτό που εμένα μου χαρίστηκε. Ο μη συγκαταβατικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αρνείται την γέννηση του Χριστού. Συγκατάβαση ο Θεός. Τι είναι ο Θεός? Είναι μία συγκατάβασης. Τι είμεθα εμείς μη αυτοδικαίωση Θέλουμε να λατρεύσουμε τον Χριστό. Θέλουμε να του κάνουμε δώρα. Θέλουμε να μετέχουμε στο γεγονός της γέννησή του. Επιλέγουμε ως ήθο ζωής μας τη συγκατάβαση. Συγκατάβαση, συγχώρηση, επίοικια, κατανόηση, αποδοχή, οι δοκιμασίε που έρχονται ει τη ζωή μα, οι πτώσει, τι οποίε μπορούν να μα συμβούν είναι δυνατότητες και βοηθήματα για να προσανατολιστούμε στο γεγονό της συγκατάβασης όσο ο άνθρωπος δεν επιλέγει τη συγκατάβαση αλλά επιλέγει την κατάκριση τη σύγκρουση, την έκθρα τόσο πιο πολλοί πειρασμοί θα του έρθουν όχι ως τιμωρία του Θεού αλλά ως ευλογία που θα λειτουργήσουν αυτοί οι πειρασμοί ως θεραπευτική αγωγή. Οι πειρασμοί που έχουμε, οι δοκιμασίες που έχουμε, είναι η θεραπευτική αγωγή που μας δίνει ο Θεός για να θεραπευτούμε. Και θεραπεία είναι η συγκατάβαση. Δεν μπορείς να ζητείς το έλεος του Θεού εάν δεν είσαι άνθρωπος συγκαταβάσεως, συγγνώμης, επίοικιας. Δεν υπάρχει χάρις του Θεού. Δεν λειτουργεί χάρη του Θεού μέσα μας. Όταν φύγει η του Θεού έρχεται η γκρίνια, το παράπονο, η καχυποψία, η υπόνοια, η δικαίωσης. Τα δικαίωματά μας είναι έννοιες αυτές που μαρτυρούν κάτι άλλο. Θα ερωτήσει κάποιος δεν θα διεκδικήσω τα δικιά μου δεν θα προστατεύσω τον εαυτό μου Κάντα, προστάτευσε και τον εαυτό σου διεκδίκησε τα δικαίωματά σου το ήθος αυτό της πνευματικής ελευθερίας που εκφράζεται ω συγκατάβαση, ως επί και ως απαντοχή δεν είναι υπόθεση βελτίωση του χαρακτήρα μου αλλά καρπός ζωής Άρα αυτό που οφείλουμε στον εαυτό μας είναι να βρούμε την ζωή η αρετή, η άσκηση τι είναι, δεν προσπαθώ πιέζοντας τον εαυτό μου εκλεπτύνοντας τις φυσικές μου διανοητικές μου συναισθηματικές μου δυνα... εκανότητες για να γίνω καλύτερος καταπιέζοντας τον εαυτό μου και αποθώντας τις ψυχικές μου λειτουργίες δεν γίνεται κάτι τέτοιο η συγκατάβαση είναι, ένας... είναι μια φυσική λειτουργία του ανθρώπου που έχει ζωή. Η αρετή είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που έχει ζωή. Δεν μπορεί να έχεις αρετή εάν δεν έχεις ζωή. Στην εκκλησία υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην πράξη μας. Προσπαθούμε να γίνουμε ενάρετοι χωρίς να έχουμε ζωή. Γι' αυτό κάποιος λέει, μα από τη βάσανα, την πελάς, την καταπίεση, τι μη αυτή η Εκκλησία. Προτείνουμε στα παιδιά μας μία νηθική ναγωγή χωρίς να τους μεταδίδουμε ζωή. Η αρετή είναι η φυσική λειτουργία του ζωντανού ανθρώπου. Άρα αυτόν που οφείλουμε και αυτή είναι η ευθύνη μας είναι να βρούμε ζωή να στραφούμε στη ζωή είπαμε ότι ο Χριστός δεν είναι διδάσκαλος ζωής είναι η ζωή μας επεσκέψα το ημάς ο Σωτήρ μας επισκέφτηκε η του Χριστού είναι επίσκεψη του Χριστού επίσκεψη της ζωής το δίλημα λοιπόν τίθεται σε αυτό το πλαίσιο Ζωή ή θάνατος Δεν τίθεται σε πλαίσιο διλήμματος καλού ή κακού ανθρώπου Και αυτή η συγκατάβαση που είπαμε προηγουμένως Δεν είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας του ανθρώπου να γίνει και να φανεί καλός αλλά είναι μαρτύριον, τεκμήριον, υγιού, ζωντανού ανθρώπου. Τι λοιπόν μπορεί να μου δώσει η γέννηση του Χριστού, την ζωή. Λαμβάνομαι ζωή, γίνεται γεύση ζωής, δόξα ενυψίσει Θεό και πηγή ειρήνη. Δίνει ζωή. Δίνει ειρήνη, ζωή και ειρήνη Τι είναι ειρήνη Είναι η ειρήνευση τη υπάρξε όσμα τη βρήκα ζωή Όπως όταν έχεις μία σχέση έρωτος και αγάπης Αυτή η κοινωνία με άλλο πρόσωπο Αυτή η σχέση με ένα άλλο πρόσωπο είναι ζωή Αυτό το γεγονός αυτής έστω της ψυχολογικής ζωής σου γεννά μία αίσθηση ειρήνευσης ψυχολογικής. Η ειρήνη λοιπόν, η όντως ειρήνη, είναι ο καρπός της ζωής. Είναι η ειρήνευση της υπάρξεώς μου. Ότι να τώρα βρήκα ποιος είμαι, που πατώ, ποιο είναι ο λόγος μου και είναι η προοπτική μου. Ξέρω από που έρχομαι και που πάω η ταραχή που έχουμε η σύγκρουση που έχουμε το άγχος που έχουμε η αναστάτωση που υπάρχει μέσα μας είναι γιατί νιώθουμε έναν τεράστιον υπαρξιακόν μετεορισμόν ποιοι είμαστε που βαδίζουμε; τι χαβά φαράμε όλη η ιστορία δεν είναι αν είμαστε καλοί κακοί είναι να βρούμε τι χαβά βαράμε αυτός ο υπαρξιακός μετεωρισμός μας είναι το τεράστιο πρόβλημα και όσο δεν το λύνουμε αυτό εξαντλούμεθα στι ίστις στου στους θρησκευτικούς ρομαντισμούς εν προκειμένου των Χριστουγέννων Όλη λοιπόν και η έννοια της ειρήνευσης είναι ακριβώς ότι πάβει ο εσωτερικός πόλεμος, η αναστάτωση αυτή της αίσθηση ότι πατάω σε ένα χάο και δεν ξέρω ποιο είμαι. Και ξέρω ποιο είμαι. Επεσκέψα το ημάς ο σωτήρ. Επεσκέψα το ημάς η ζωή. Μας εγκατέλειψε ο θάνατο. Η ζωή μας είναι δώρον της υπερβολής της αγαθότητος του Θεού. Απ' το περίσσευμα της αγάπης Του μας έπλασε για να μετέχουμε στο φαγωπότη της αγάπης Του. Ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Βρήκαμε τον προσανατολισμό μας. Βρήκαμε τη συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Αυτό το τεράστιο κενό του αγνωστικισμού μας είναι που γεννά την εσωτερικήν ταραχήν, την τη Ειρηνή, η μανία του ανθρώπου να ομιλεί για την ειρήνη και να εξαντλεί το γεγονό τη ειρήνης στο πλαίσιο των φυσικών ή των ψυχολογικών είναι το άλωθι της υπαρξιακής του ενοχής ότι εξακολουθεί να μένει εμετέωρος. Όσο ο άνθρωπος υπαρξιακά μένει μετέωρος και νιώθει αυτή την ενοχή ότι δεν εκπληρώθηκε ο λόγος για τον οποίον ήλθε στην ύπαρξη ασυνείδητα, το γνωρίζει ότι δεν εκπληρώθηκε προσπαθεί αυτή την ενοχή του να την καλύψει με αυτόν τον τρόπο. Είτε με ανθρωπισμούς, είτε με φιλανθρωπίες, είτε με φιληρηνικά κινήματα. Είτε με εκκλησιαστικών θρησκευτικών έργων. Αν μέσα μας δεν αποκατασταθεί αυτή η ειρήνη ότι πατούμε στην πέτρα και πέτρα είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι ζωή, τότε δεν έχουμε δύναμη να αναπνεύσουμε, όχι απλώς να ζήσουμε. όλη λοιπόν η προσπάθειά μας όλος ο αγώνας μας είναι η αναζήτηση της ζωής. Τα Χριστούγεννα είναι μία υπενθύμηση και μία υπόμνηση και μία πρόκληση πρόσκλησης ότι ο Χριστός είναι η ζωή. Αλλά αυτήν την πρόσκληση-πρόκληση την αρνούμεθα όταν θέλουμε τα Χριστούγεννα με τα φωτάκια, τα δέντρα, τα ρεβιγιόν, τα φαγητάκια. Ε, και την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία μέσα σε αυτό το σύνολο, το πλαίσιο ότι αυτή είναι η ζωή μας. Χρειάζεται λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι άλλον ψυχολογική Χαρά και άλλη οντολογική χαρά οντολογική χαρά είναι ότι έπαψα να είμαι μετέωρο, mm. ότι πατώ στην πέτρα πατώ ή στην ζωή ο άνθρωπος Ζητεί, ζητεί να βρει κάτι που θα τον κάνει χαρούμενο Είναι εγκληματικό Βεβαίως όταν ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση καταθλίψεως Μελαχολίας Πρέπει να βρει κάποιες ανθρώπινες χαρές Τη στιγμή που δεν βρήκε την πνευματική χαρά Για να ανασάνει λίγο Να πάρει τα πάνω του γιατί όταν είσαι πολύ πλεγμένος δεν μπορείς και τα πνευματικά να τα δεις. Αλλά όταν όμως αυτή η αναζήτηση της χαράς σου έρχεται να υποκαταστήσει την αληθινή χαρά τότε είναι μια τεράστια παγίδα. Και η ζωή μας και ο πολιτισμός μας ακόμη και η ίδια η πρακτική πολλές φορές στην Εκκλησία έρχονται να μας δώσουν κάποια παυσίπονα και να δημιουργηθεί μια ψεύτικη ατμόσφαιρα χαράς. Η όλη ζωή μας. Τι, τι είναι, είναι. μια προσπάθεια δημιουργίας ατμόσφαιρας. Και όχι αναζήτηση ζωής. Είναι μια προσπάθεια. Να κρύψουμε την θλίψη. Το κενόν την αδυναμία που υπάρχει μέσα μας τέτοια εκκλησία θέλουμε όχι αποκαλυπτική της ζωής και της αλήθειας μια εκκλησία που μπορεί να μου βάλει μια ένεση και να ξεχαστώ θα δημιουργήσει μια όμορφη συγκινησιακή ατμόσφαιρα να ησυχάσω λίγο σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά ανιαρή η ένετης προσευχής αλλά εξαιρετικά ζω σημαντική αν μια εκκλησία να μου βρει ένα γαμπρό ή μια νύφη ή να μου λύσετε οικονομικά μου προβλήματα απαραίτητα χρήσιμα στον ψυχισμό μας αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι η αιώνια ζωή αυτά είναι ευλογίες τεράστιες ευλογίες μπορεί να με στον Θεό αλλά δεν μπορεί αυτά να είναι Θεός και μάλιστα χωρίς τον Θεών. Όταν ο άνθρωπος θεωρεί το γεγονός του Χριστού ένα ανιαρό γεγονός που δεν του λέει τίποτε και θα του πει κάτι αν του βοηθήσει στου καθημερινούς του σχεδιασμούς αυτό είναι μία απάτη. Και ό, όταν ο Προτείνει μια τέτοια εκκλησία είναι ένα κοινό τσαρλατάνο. Οποιμένα η εκκλησία οφείλει να βγάλει στην επιφάνεια το πένθος τη απουσίας του νοήματο. Να βγάλει αυτήν τη θλιβερή ατμόσφαιρα στην επιφάνεια και να μα πει ότι η λύση δεν είναι το κουκούλωμα είναι η εν πνεύματη υπομονής και αγάπης αναζήτηση της ζωής ο άνθρωπος είναι δεκτικός για την ζωή εφόσον έχει ταπείνωση η ταπείνωση όμως μέσα στη συνείδησή μα έχει μια αρνητική νέννοια γιατί τη βλέπουμε ψυχολογικά. Ταπεινώση είναι ο κακομύρης, ο μειονεκτικός. Δεν είναι αυτό Τα Ταπείνωση Ταπείνος είναι το ανδρίον φρόνημα που να λες ναι είμαι μειονεκτικός αλλά αν μπορώ να γίνω αιώνιος. Είμαι αμαρτωλός αλλά μπορώ να γίνω Θεός. Μια τέτοια στάση δίνει τις δυνατότητες των Θεών να ενεργήσει μέσα μας, να φανερθεί εντός ημών. Κοιτούμε μέσα μας και βλέπουμε ότι εντός ημών εστίνει η Βασιλεία του Θεού. Στο βαθμό όμως που υποκρίνεσαι των ισχυρών γιατί φοβάσαι την ταπείνωση. Στο βαθμό που υπο, υπο, υπο, υποκρίνεσαι των χαρούμενων ενώ έχεις πένθος στο βαθμό που η υποκρίνηση των πανίσχυρων είναι εξαιρετικά αδύναμος, στο βαθμό αυτό δεν μπορεί να αποκαλύψει ο Θεός. Ο Θεός θέλει την αλήθεια μας, την πραγματικότητά μας, την κατάντια μας, την αμαρτωλότητά μας. Να Του την δώσουμε να τη διαχειριστεί. Χρειάζεται από μας όμως η εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Χρειάζεται να εμπιστευθούμε τον Θεό Τι είπαμε λοιπόν Το πρώτο πράγμα είναι Να ξεχωρίσουμε Την οντολογική Από την ψυχολογική ζωή και ειρήνη Είναι χρήσιμη η ψυχολογική ειρήνη Μα και η οντολογική η Καρπός της οντολογικής ειρήνης Είναι η ψυχική ισορροπία Αναζητεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτήν τη ζωή και δεν κοροϊδεύει τον εαυτόν του σε ψεύτικα πράγματα. Διαχειρίζεται τους ανθρώπινους τρόπους για να βρει τι κατάλληλες συνθήκες να απευθυνθεί στον Θεό. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να σε εξαιρετικά καταθυλημένος άνθρωπος να μιλήσει στον Θεό. Δεν μπορεί να μελαγχολικό άνθρωπο να μιλήσει στον Θεό ένας άνθρωπος που εξαντλεί την υπαρξιακή του μονα... καλύπτει την υπαρξιακή του μοναξιά είτε σε ρηχές διαπροσωπικές σχέσεις είτε σε μια αναρκησιστική απομόνωση αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να απευθυνθεί στον Θεό χρειάζεται λοιπόν να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να έχει μια καλή κατάσταση ψυχολογική και να μπορεί να αναζητήσει να έχει δυνάμεις ψυχικές φυσικές να μπορεί να ομιλεί στον Θεό να μπορεί να υπομένει να ζητεί τον Θεό να ζητεί την αληθινή ζωή γιατί γνωρίζει ότι δεν είναι αυτό αληθινή ζωή η αληθινή ζωή είναι να πάψει ο άνθρωπο να αισθάνεται μετέωρος μπροστά στη ζωή του και μπροστά στο θάνατό του να μάθει τον λόγων υπαρξεώ του και αυτό να ιερουργεί αυτό να λειτουργεί στη συνέχεια κατανοεί ότι αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις του και ζητεί προϋποθέσεις για να ζητήσει και να έχει καρπό είναι αφενός η βεβαιότητα ότι επεσκέψα το ημάς σωτήρ κάποτε τώρα και πάντοτε και τον καθένα προσωπικά να εμπιστευθούμε αυτή τη συγκαταβατική αγάπη του την άπειρον αγάπη του και να απευθυνθούμε αυτή τη βεβαιότητα σε αυτόν με υπομονή και αγάπη που η υπομονή και αγάπη είναι καρπός της ταπεινόσεως μας έχουμε λοιπόν αμαρτίες έχουμε αδιέξοδα ψυχολογικά οικονομικά Ζούμε τη μοναχικότητά μας. Ζούμε την απουσία του νοήματος. Έχουμε αυτή τη θλιβερότητα. Όλα αυτά να τα κάνουμε ένα μέσα στην καρδιά μας και να μπούμε σε αυτήν την κατάσταση. Να μην προσπαθήσουμε την αναλύσουμε. Να μην προσπαθήσουμε να την διευκρινίσουμε. Ας είμαστε μπερδεμένοι είναι πιο καλά. Και όλα αυτό το μπέρδεμά μας να το κάνουμε μία αίτηση, μία αδιάλυπτος ευχή, ο Θεός να μας ελεήσει, δηλαδή ο Θεός να αποκαλυφθεί στη ζωή μας. Η ζωή Του να γίνει η ζωή μας. Έτσι λοιπόν, ως διπαροί, ως βδελίγματα, μέσα στη ζάλη της ζωής, Ζητούμε το έλεος του Θεού Δεν υποκρινώμεθα τους χαρούμενους Όποιος λέει Μα είναι δυνατόν να είσαι χρι... χριστιανός και να είσαι λυπημένο, Θα του πούμε ότι δεν έγινε ακόμα χριστιανός Θέλω να γίνω Και μέχρι να γίνω δεν θέλω να υποκρίνω με το χριστιανό Θέλω να αποδέχουμε ότι με μια θλιβερά ύπαρξη Που ζητεί το έλλειο του Θεού θέλω να είμαι αληθινός λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος μία αίτηση ενώπιν του Θεού αυτή η αίτηση του ανθρώπου αυτή η ευστοχία της θλιβερότητάς μας είναι η παρθενία μας. Η παρθενία δεν είναι μια καθαρότητα, αρετής που καθίστα άχριστον τον Θεόν. Η παρθενία δεν είναι μια προσωπική αυτάρκεια, αρετής και καλοσύνης. Μου ώστε μας είναι άχρηστη η ζωή του Θεού. Η παρθενία είναι ο μολισμός μου είναι η ρηπαρότητά μου είναι το τραύμα μου που το τραύμα μου εκφράζεται και περιγράφεται με την αίσθηση της απουσίας του Θεού της απουσίας της ζωής και διακαώς με πόθο επικεντρώνεται όλος μου ο όλη η βουλησία μου όλη η ελευθερία μου όλο το θέλω μου Θεέ μου έλα στη ζωή μου ελθέ ο μόνος εις το μόνο οτι μόνος η αυτή είναι η παρθενία μας αυτή είναι όλη η στάση ζωής μας δεν υπάρχει τίποτε άλλο δεν έχουμε κάτι άλλο να δείξουμε δεν έχουμε χαρίσματα δεν έχουμε ικανότητες οπότε τι κάνει ο άνθρωπος αποκαθέρει τον εαυτόν του απογυμνώνει τον εαυτό του από την ψεύδο ζωή, από την ψεύδο χαράν αποδέχεται των προσωπικών του θάνατον για να ενδυθεί την όντος ζωή, την όντος χαράν και μέσα σε αυτή την όντος χαράν την όντος ζωή μπορεί να απολαύσει τα πάντα γιατί η ζωή του Θεού δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα Αλλά είναι θε έκφραση. Δηλαδή ο Χριστός δεν μου αποκαλύπτεται μόνο στην προσευχή. Ο Χριστός δεν μου αποκαλύπτεται τον ταμμό, αποκαλύπτεται αληθινά το όντι στη θεία κοινωνία μου αποκαλύπτεται και στην αγάπη και στον έρωτα και στο φαγητόν και στην εργασία ο Χριστός σώζει όλο μου το είναι τα πάντα σώζει ο Χριστός επομένως η φανέρωσις του Χριστού στη ζωή μας είναι ισοτηρία όχι μόνο της ψυχής μου ένα κομμάτι του είναι μου αλλά όλο μου το πρόσωπο σώζεται ο Θεός αρκώθηκε για να σώσει και τη σάρκα μου να σώσει και τη ζωή μου να σώσει και την καθημερινότητά μου και πότε σώζει τη σάρκα μου πότε σώζει τη καθημερινότητά μου πότε σώζουν τις σχέσεις μου όταν πάψουν να λειτουργούν φύλα αυτά και έχω κεντρικά όταν πάβουν να ζουν με την αυτοδικαίωση αλλά επιλέγουν τη συγκατάβαση απόδειξης το ότι σώθηκεν η ζωή μου μέσα στο σώμα του Χριστού είναι όταν η καθημερινότητά μου κυριαρχείται από τη συγκατάβαση από την επίοικιαν από το άνοιγμα από την συγχωρητικότητα από την άρνηση να είμαι κυρίαρχος του άλλου δια της δυνάμειός μου δια του λόγου μου δια του δασκαλιστικού μου συμπεριφοράς δια της συμβουλή μου δια του ελέγχου μου με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι η απόδειξη ότι αρχίζει να αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα μου όταν ο άνθρωπος διελεκτικά διδακτικά συμβουλευτικά δείχνει μια διάθεση υπεροχής έναντι του αδελφού του δηλαδή πάβει να είναι συγκαταβατικός δεν σώζει τον άνθρωπον η διδαχή μου το σώζει η συγκατάβασή μου και δεν υπάρχει μεγαλύτερη διδαχή από τη συγκατάβαση γιατί η αληθινή συγκατάβαση είναι η απόδειξη ότι ο Θεός υπάρχει μέσα μου και εφόσον υπάρχει μέσα μου, υπάρχει και στα κύτταρά μου, υπάρχει και στην αναπνοή μου, υπάρχει και στο βλέμμα μου, υπάρχει και στη συμπεριφορά μου, υπάρχει και στη στάση μου έναντι του άλλου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ. <σχελίδι> Cage, η Εκκλησία η οποία το σε όπλα, δεν <shedown> <shedown> Δεν Κοιτάξτε, τα όπλα δεν τα ευλογεί η Εκκλησία μας Ένα Δεύτερο Για να φτάσω στο σημείο Πραγματικά, θεωρητικά δεν τα ευλογεί τα όπλα η Εκκλησία Θεωρητικά Είναι η στάση της, δεν ευλογεί τα όπλα Εφόσον μιλάει για την εγάπη προς τους εχθρούς Σύμφωνη. Όμως Τα ευλογούμε για να ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο το των του να, ευλο... να μην ευλογούμε τα όπλα μας πρέπει να πάψω να έχω όπλα πρώτα στο μικρό κοσμό Κάποιοι, ξέρετε οι άνθρωποι που κυρίως επιλέγουν να ενταχθούν σε φιληρνικά κινήματα είναι αυτοί που έχουν προβλήματα στην προσωπική τους σχέση συγκρούσεις και αυτή η ενοχή τους και αυτός ο πόθος τους και αυτή η δυναμία να ειρηνεύσουν στον χώρο τους οδηγεί σε αυτή τη στάση. Για να πάψω λοιπόν να ευλογώ τα όπλα πρέπει να πάψω να ευλογώ τη δύναμή μου. Στον προσωπικό μου χώρο. Να πάψω να πολεμώ το σύντροφό μου γιατί με αδίκησε. Να λειτουργώ με την υπή και τη συγκατάβαση. Στον βαθμό που λειτουργώ σε αυτό το πλαίσιο όχι ως μια συμπεριφορά ψυχολογικού επίπεδου, αλλά ως έκφραση αποκάλυψης ζωής, τότε ασφαλώς θα αρνηθώ να, πολυ... να ευλογήσω και τα όπλα και θα δεχθώ την μία μεταπτωτική κατάσταση. Όπως, συγγνώμη να ολοκληρώσουμε, δεν ευλογεί η εκκλησία τα όπλα. Κάποιοι άνθρωποι τη εκκλησία ευλόγησαν τα όπλα. Συγνώμη. Είχα ξεχάσει τον άνθρωπο. να ο άνθρωπος. Ε, Αυτή η κίνηση όμω, η χώρα με δεν είναι συγκατάβαση, είναι διδακτική. Θέλει να το κάνει καλό. Η συγκατάβαση δεν θέλει καλό. να κάνει καλό. Εντάξει, Κάνει Κανένα πρόβλημα. Α μην το βοηθήσει. Πρέπει να το βοηθήσει. Έχει Μα δεν θέλουμε βοήθεια, θέλουμε ζωή. Δεν πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Μα δεν θα του δώσει η συγκατάβαση μου. Η συγκατάβαση είναι εκφράση δική μου ζωή. Το να βρει ζωή άλλο είναι δική του ελευθερία. Η συγκατάβαση δική μου δεν θέλει την ελευθερία του. Η συγκατάβαση είναι κυρίω σιωπή. Ξέρετε, συγνώμη. Δεν καταλαβα Ένα πάει. Εάν δεν μπορείς να του κάνει ψυχολόγο, θα πάει εκεί, θα πληρώσει κιόλα. Ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Η, η, η, το μαράζι που μας πει να βοηθήσουμε θα έλεγα είναι μια μεταπτωτική κατάσταση και να πω το τολμηρό είναι η άλλη όψη του δινομίσματος πιού. όπως λέω ευλογώ τα όπλα η άλλη όψη είναι θέλω να βοηθήσω συγγνώμη Εάν σου το ζητάει πες του δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα εσύ μόνο θα ξέρετε εσύ θα βρεις να βοηθήσει. δεν μπορώ να σου κάνω θέλω δεν μπορώ τι να σου κάνω δεν, τον εαυτό δεν μπορώ να βοηθήσω Ξέρετε όταν ο άλλος ζητά βοήθεια και του τη δίνουμε Του τη δίνουμε κιόλα. Με ποια έννοια Ότι αν του δίνουμε βοήθεια Μπορεί να πει τη βοήθεια αλλά αισθάνει και μια κατάσταση σημειονεξίας και, και, και δεν αγαπά τόσο πολύ τον εαυτό του Μπορούμε να του πούμε τι να σε βοηθήσω εγώ χάλιας μια χαρά δεν καταφέρεις εγώ θέλω βοήθεια από σένα Είναι ανάλογος ασφαλώς με, τη, με την περίπτωση γι' αυτό σας είπα εξ αρχής, ότι αυτά δεν είναι υπόθεση διανοητικά η αν αποκαλυφθεί ζωή μέσα μας και η συγκατάβαση ω άνοιγμα ως αποδοχή του άλλου ο Θεός θα δώσει στην κάθε περίπτωση πως θα λειτουργήσουμε δεν μπορεί να προσυνδέσουμε αυτά τα πράγματα από το βίωμα τη ζωή. Δεν είναι υπόθεση τεχνική. Δεν είναι υπόθεση συζήτηση. Είναι τελείω προσωπικό θέμα. Να δούμε πώ εκφράζει το προσωπικό βίωμα τη γέννηση ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστωμο. Το κείμενο αυτό το διαβάσαμε και άλλε χρονιές, Αλλά είναι τόσο όμορφο που βεβαίω δεν είναι πολλοί άνθρωποι κάθε χρονιά. Οπότε είναι καλό το ξαναδιαβάσουμε όμω, όπως έλεγα προηγουμένως ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος εννοεί Θεός επιθύμισε πόρνη πόρνη επιθύμισε ο Θεός ναι πόρνη ενώ τη δική μας φύση πόρνη επιθυμούσε ο Θεός και ο άνθρωπος βέβαια αν επιθυμίσει πόρνη καταδικάζεται ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος. Ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη και να την καταστήσει παρθένον. Αυτή είναι η συγκατάβαση. Ως επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή για, αυτόν, για αυτήν που επιθυμεί, ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία για αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη και γιατί για να γίνει νυφίος. Τι κάνει δεν στέλνει σε αυτήν κανένα δούλο δεν στέλνει τον άγγελο στην πόρνη δεν στέλνει αρχάγγελο δεν στέλνει τα χερουβήμ δεν στέλνει τα σεραφήμ αλλά έρχεται ο ίδιος, εκείνος που την ερωτεύεται. Είδατερα τεραστής ο Θεός, πόρνη ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς το σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις, όπως η καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί ενώ αφήνει τα χορτάρια. Επεθύμησε την πόρνη. Και τι κάνει. Δεν την ανεβάζει ψηλά γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω αυτό είναι η συγκατάβαση να συγκαταβούμε εκεί που είναι ο άλλος να του ομιλήσουμε όχι με την εκκλησιαστική γλώσσα που μιλούμε εμείς αλλά να ομιλήσουμε με την κοσμική γλώσσα που γνωρίζει και κατανοεί αυτός και αυτό δεν είναι υπόθεση λέξεων, είναι υπόθεση στάσης ζωής και λόγου ζωής. Έρχεται προς την πόρνη και δεν τρέπεται. Έρχεται στην καλύβα τη, την βλέπει να μεθάει, με στα πάθη. Και πώς έρχεται, όχι με γυμνή την ουσία αλλά γίνεται αυτό που ήταν η πόρνη όχι στη διάθεση αλλά στη φύση γίνεται αυτό δηλαδή γίνεται άνθρωπος για να μην τον δει και τρομάξει για να μην απομακρυνθεί για να μην φύγει ο Θεός ο ίδιος δεν έρχεται με γυμνή την ουσία του θεό Θεός στην πόρνη γιατί θα τον δει θα δει την αγαθότητά του θα δει τη λαμπρότητά του θα δει την δόξα του, θα βοβηθεί και θα φύγει. Και έρχεται με την ίδια φύση της πόρνης ως άνθρωπος. Την πόρνη φύση μας δηλαδή. Έρχεται με δική μας φύση για να μην τρομάξουμε και φύγουμε. Και πώς έρχεται. Έρχεται στο σπήλαιο. Έρχεται ως ο πλέον αδύνατος και έσχατος άνθρωπος για να είναι ίσος με τον πλέον αδύνατο και έσχατο άνθρωπο... για να πάρει ελπίδες και ο πλέον έσχατος και ταπεινο άνθρωπος... ότι και για μένα είναι ο Θεός... στο σπήλαιο ήρθε... όσο ο πλέον εγκατελημμένος και μόνος... και ο πλέον ξένος... για να είναι για τους μόνους... για τους ξένους... για τους πτωχούς... για τους αναπήρους... για τους πλέον έσχατους... για να μην τρομάξει κανεί και πει... Ούτε ο Θεός ήρθε, αλλά και ο άνθρωπο ήλθε ω ο πλέον τελευταίο, για να μπορεί να πάρει θάρρος και ο πλέον τελευταίο και να απευθυνθεί σε Αυτόν και να ζητήσει από Αυτόν την, το έλεος και την χαρά. Λοιπόν, έρχεται με τέτοιον τρόπο για να μην μας τρομάξει. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με σχέσει. Με ανθρώπους που λέμε να κάνουν το στραβό, να κάνουν το λάθος. Πόσου πλησιάζομαι, μάλλον φαντάζομαι, αφήνουμε την αρετή μα, αφήνουμε την άσκησή μα, ε, και μπαίνουμε στην αμαρτολότητα του ανθρώπου για να μην τρομάξει. Αυτό κάνουμε. Τι θα πούμε. Ε, πάτε, αν το κάνω αυτό, θα νομίσω ότι και εγώ αμαρτωλωσίμαι και θα νομιμοποιήσουμε την αμαρτία. Αυτό λέμε συνήθω. Αν το κάνουμε αυτό, δεν θα το κάνουμε καλό. Θα αρίσει πω και ο άλλο θέλει να το κάνουμε καλό. Ζωή ψάχνει ο κακομήρη. Ελπίδα ψάχνει ο κακομύρης. Το μόνο που καλό που μπορεί να κάνει στον άνθρωπο δεν είναι να διορθώσουμε τα πάθη του ή να του δώσουμε ελπίδα ότι μπορεί να θεραπευτούν τα πάθη του όχι εξαιτία μας αλλά εξαιτία του εισαρκοθέντος του να εντός Χριστού. Εμείς νομίζουμε τις δικές μας δυνάμεις. Με τη δική μας ικάνο θα βοηθήσουμε. Εμείς ελπίδα θα δώσουμε. Και όταν μας δει δυνατούς δεν θα ελπίσει ο άνθρωπος. Θα τα ότι θα μας δει και με χαρά. Όταν θα μας δει αγίους, θα φύγει χιλιόμετρα. Ο αληθινός Άγιος είναι αυτός που τον πλησιάζουν χιλιάδες άνθρωποι. Γιατί, γιατί αισθάνονται ότι δεν είναι ισχυρός. Ότι είναι ένας αμαρτωλός που έλαβε ελπίδα και η ελπίδα του έδωσε χαρά και ερχόμαστε να πάρουμε αυτή την ελπίδα και τη χαρά του. Δεν έρχεται να πάρουμε τα διδάγματά του, τα ψυχολογικά τεχνάσματά του, τη πειμαντική, για να διορθώσουμε τι ιδιοτροπίες μα. Δεν θέλει ο άνθρωπο να διορθώσουν τι ιδιοτροπίε του. Θέλει να λάβει από τη χαρά και την ελπίδα μα. Και θέλει να λάβει την ελπίδα πια ότι είμαι θα κι εμεί το ίδιο αμαρτωλή. Αλλά έχουμε ελπίδα. Βρήκαμε τον τρόπο. Βρήκαμε τη διάρκεια να ελπίζουμε και να χαιρόμεθα. Αυτό θέλει να λάβει ο άνθρωπο. Αυτό ήρθε να δώσει ο Θεό θέλεις να κάνεις παιδαγωγική, θέλει να κάνει πειμαντική. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει. Να δείξει την αναπηρία σου και ταυτόχρονα να μεταδώσεις την ελπίδα και χαρά σου. Μην θέλεις να διορθώσεις τον άνθρωπο. Ο Θεός το διορθώνει τον άνθρωπο όταν θελήσει ο άνθρωπος Και θα θελήσει ο άνθρωπο όταν να αποκτήσει ελπίδα και χαρά. Ελπίδα για δυνατότητα χαρά και ζωή. Λοιπόν. Έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος Και πως γίνεται Σε μήτρα κοιοφορείται Μεγαλώνει σιγά σιγά Και βαδίζει το δρόμο της δικής μας ηλικίας Ποιος Η οικονομία Όχι η θεότητα Η μορφή του δούλου Όχι η μορφή του κυρίου Η σάρκα δική μας Όχι η δική του ουσία Μεγαλώνει σιγά σιγά Και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους Όμω, την βρίσκει γεμάτη πληγές Την πόρνη, την φύση μας Εξαγριωμένη Φορτωμένη από δαίμονες. Και τι κάνει Την πλησιάζει Εκείνη είδε και έφυγε Καλή μάγου, Τι φοβάστε Δεν είμαι κριτής Αλλά ιατρός. Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο Αλλά για να σώσω τον κόσμο Καλή Αμέσως μάγους που όπου καινούρια και παράδοξα πράγματα. Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Δεν διάλεξε κανένα δεσπότη και έναν παπά. Πω, πω, τα μάλλον. Βρίσκεται σε φάτνη αυτός που βαστάζει την οικουμένη. Και είναι στα σπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Είναι ξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα το Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και το προσκυνούν αμέσω. Έρχεται ο Τελώνης και γίνεται Ευαγγελιστής, ο Ματθέος. Έρχεται η Πόρνη και γίνεται Παρθένος. Έρχεται η χανανέα και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Αυτό είναι γνώρισμα του Εραστή. Το να μην απαιτήσει ευθύνε για τα μαρτήματα αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Λοιπόν, τι είναι έρωτας, τι είναι εραστής, ποιος είναι αληθινός έρωτας, αυτό είναι. Αυτό είναι το μέτρο του καθαρού έρωτος. Το να μην απαιτήσει ευθύνε για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Και τι κάνει, την παίρνει. Την αραβωνιάζεται Και τι δίνεις αυτήν Δακτυλίδι Ποιο είναι το δακτυλίδι το πνεύμα το Άγιο Επιταλέγει. λέγει Δεν σε φύτευσα σε παράδεισο Απαντάει Ναι Και πως εξέπεσες από εκεί Ήρθε ο διάβολος και με πήρε Από τον παράδεισο Φυτεύτηκε στο παράδεισο Και σε έβαλε έξω Να σε φυτεύσω Μέσα μου Εγώ σε βαστάζω. Να σε φυτεύω μέσα με εγώ σε βαστάζω Πώς Δεν τολμάει να με πλησιάσει Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω Αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό Σε βαστάζω μέσα μου Εγώ ο Κύριος του ουρανού Ο ποιμένας βαστάζει Και ο λύκος δεν έρχεται πια Η καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει Το διάβολο δηλαδή Και βαστάζει τη δική μας φύση Πλησιάζει ο διάβολος και νικέται «Σε φύτεψα μέσα μου». Γι' αυτό λέγει «Εγώ είμαι η ρίζα, τα κλίματα». Και φύτεψε αυτή μέσα του. Και τι λοιπόν «Είμαι όμως αμαρτωλός» λέγει «Και ακάθαρτος, μη σε μέλη, ιατρός είμαι». Αυτό είναι το ήθος του Αγίου Χριστοστόμου. Αυτό έζησε, αυτό η γέννηση του Χριστού. Αυτό είναι το ήθος του Αγιοπνευματικού. Σε αυτό είμαι θα κεκλημένη, είμαι θα καλυσμένη να ζήσουμε. Το θέμα είναι να μην θέλουμε να κρύψουμε το μετεωρισμό μας, τη ρηγμένη, σε λάθος πέτρα. Να μην θέλουμε να καλύψουμε την θλίψη μας με ψεύδο χαράν και να αναζητήσουμε μέσα στην κατάντια μας και στην αμαρτωλότητά μας με υπομονή το έλεος του Θεού. Θα ξανασυναντηθούμε, αν θέλει ο Θεό, 10 του Γενάρη. Κυριακή Χριστούγεννα, Κυριακή Πρωτοχρονιά, Δεύτερη Θεία Λειτουργία δεν θα υπάρχει. Θα ξαναλέμε το καλό του χρόνου. των Αγίων Πατέρων, Ιμών Κύριε Σου, Χριστέω Θεό και Μία εδώ ανακοίνωση. Εζητεί κάποιο ασθενής στο υποκράτιο νοσοκομείο Βασίλειος Πασχαλίδης Έχει ανάγκη από αίμα ομάδο αλφαρνητικό. Είναι εύκολη ομάδα.